Κεφάλον Α, σελίδα 607, στοίχη 1-15. Ο Παύλος επενεί του Χριστιανού τη Ρώμη και εκφράζει την επιθυμία να του επισκεφθεί. 1. Παύλο, δούλο και διάκονο του Ιησού Χριστού, Απόστολο, καλεσμένο στο αξίωμα τούτο από αυτόν τον ίδιο, Ξεχωρισμένος από τον Θεόν διανακηρύτω το Ευαγγέλιο και διαδίδω την χαρμόσυν αναγγελία της σωτηρίας την οποία ο Θεός παρέχει στους ανθρώπους. 2. Το κήρυγμα δε αυτό της σωτηρίας το υπεσχέθη προπολού ο Θεός διαμέσου των προφητών του με προφητείας που υπάρχουν γραμμένα εις γραφάς όχι κοινά και ανθρωπίνα, αλλά αγίας και θεοπνεύς 3. Έδω και δε υπόσχεσην έκτοτε ο Θεό για τον ιό του, ο οποίο εγενήθη ως άνθρωπο ισορισμένων χρόνων από απόγονων του Δαβίδ. 4. Απεδείχθη δε ότι είναι Υιός του Θεού δια υπερφυσικής υπερφυσική που προήρχεται από το πνεύμα το οποίο μεταδίδει γιασμών και προπάντων απεδείχθη δια της εκνεκρών αναστάσεώ του. Ο μιλόπερι του Ιησού Χριστού του κυρίου μα. 5. Δια του Χριστού δεν έλαβαν κι εγώ το δώρον τη σωτηρίας, αλλά και το Αποστολικόν Αξίωμα, δια να διαδοθεί η πίστη και η υπακοή που επιβάλλει αυτή μεταξύ όλων των εθνικών προσδόξαν του ονόματό του. 6. Μεταξύ δε των εθνικών τούτων είστε κι εσείς προσκαλεσμένοι του Ιησού Χριστού. 7. Εγώ λοιπόν ο Παύλος γράφω την επιστολήν τάφτην εις όλου τους πιστούς όσοι ευρίσκεστε στην Ρώμην, οι οποίοι είστε ιδιαίτερως αγαπητοί των Θεών και προσκαλεσμένοι για να γίνετε Άγιοι. Εύχομαι δε να είναι μαζί σας η χάρη και η ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και από τον κύριο Ιησού Χριστόν. 8. Πρώτο μεν ευχαριστώ τον Θεόν μου για του Ιησού Χριστού διόλους σα, επειδή η πίστη σας διαλαλείται και είναι εξακουσμένη σε όλ 9. Διότι μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω από τα βάθη της ψυχής μου με τα σανωτέρας πνευματικάς δυνάμεις μου, κηρύττων το Ευαγγέλιο του Υιού Του, ότι σας ενθυμούμε διαρκώς και χωρί να παραλείψω τούτο ποτέ. 10. Παρακαλών πάντοτε τον Θεόν εστάς προσευχάς μου, μήπως έστω και τόσο αργά τώρα καταξιωθώ με το θέλημά Του να ταξιδεύσω με το καλό και να έλθω προς σας. 11. Διότι έχω μεγάλον πόθο να σας είδω για να σα μεταδώσω κανένα χάρισμα πνευματικών ώστε να στηριχθείτε και στερεωθείτε πνευματικός. 12. Εννοώ δε με τούτο να παρηγορηθώ και εγώ ευρισκόμενο μεταξύ σας και βλέπων την πίστη σας, καθώς και εσείς να παρηγορηθείτε από την ειδική μου πίστη. 13. Δεν θέλω δε να αγνοείτε εσεί, αδελφοί, ότι πολλά φορέ έβαλα στο νουν μου να έλθω προ και εμποδίστηκα Επεθύμουν να έλθω για να επιτύχω και μεταξύ σα, κάποιων καρπών καθώ επέτυχα και μεταξύ των άλλων εθνών. 14. Και οι Έλληνα και οι Βαρβάρου, και οι Σοφού και οι Αμαθή είμαι ο φιλέτη και έχω υποχρέωση να του κηρύξω το Ευαγγέλιο. 15. Δι' αυτόν τον λόγο, όσον εξαρτάται από εμέ, είμαι πρόθυμο να κηρύξω το Ευαγγέλιο και ει εσά που είστε στην Ρώμη.